Έχω μία απορία. Τι ψυχολογική κατάσταση είναι οι συνεργάτε σα που είναι υποχρεωμένοι να κάθονται και να ακούνε. Τι βλακίε λέει να μην πω άλλη λέξη ο Πογάνο, ο άδονη, ο πρωθυπουργό μα. Πώ φεύγουν μετά, πώ πάνε σπίτια του λαμμένοι έτσι. Όταν πάμε σπίτι, για τους έχουμε, έχουμε μπάλα εδώ δε έχουμε με αλυσίδα. Εγώ τι ζητάμε και νέου συνεργάτε. Έχουμε ανοίξει θέσει. Εδώ περισέξαν κάτι αλυσίδα από κάθε σκιά. Ωραία, για δώσω και άλλε συνθήκε εργασία γιατί θέλω να κάτω... ε, Τι άλλο τώρα. Σκεφτόμαστε να φτιάξουμε και καμιά πυραμίδα. Του έξι που του έχει του δούλου. Να μην του σωστά. Ναι, αλλά δεν ακούω Κι πράγματα και δεν ανησυχείρομες. Αλησίδα σου παμούρι, τι άλλο θες για κίνηση; Έρχονται τους βάζω για καλή κουκούλη σαν δωμαζό. Άσε μας.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 Κάποια, κάποια στιγμή να, να ένα τελειώνει. Τεδόσο για... εκφράζεστε από του βορείδιδε και τι νέε δημοκρατίε και του οδόνιδε όταν ήρθαστε. να θα πω γιατί θες να τα ακούσει. Θα είναι φιλοβαθιλική με τον Γλίξπουρ, ο οποίο έκανε πραξικοπήματα για να ρίξει την κυβέρνηση του Παπαδόπουλου. Έλα, έλα, βαριέμαι. Νένο... άστο δεν θα κάτσω να ακούσει και τον τώρα. Έλα, έλα. Ναι, γεια σα, Ωριάλη. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είναι η ελληνοφρένεια στον αέρα. Απόστολα Εγώ είμαι. Μπορώ, παρακαλώ, δουλεύω σε ΟΤΑΜ, οργανισμό τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, άκουσα κάτι άλλο αυτό για τα κουνούπια του ΑΟΤΑΜ. Όχι, όχι, το. Σε ΟΤΑΠ. Έχουν ξεκινήσει οι απολύσει από διάφορου δημαρχομανατζαρέου σαν την Ελλάδα. Επιτέλου, να ξεβρωμίσω τόπο. Θα ξελασκάρει λίγο το δημόσιο. Επιτέλου, άντε μπράβο. Βρωμίζουμε, είμαστε σκουπιδιάριδε και εγώ σκουπιδιάρα είμαι. Όχι τριάξονική. Με δύο πόδια. Αύριο το Συνδικάτο ΟΤΑΠ έχει προκηρύξει στάση εργασία για Μισό λεπτό, Μαρή, μισό λεπτό, Μαρή, και εσύ καθαρίστρια δηλαδή. Οδοκαθαρίστρια, πώ είναι το σωστό. Ε.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 Αυτό το θέμα είναι ότι κάποιοι τα εννοούν, όντω αυτά τα λένε. Τι τα λένε. Ωραία, τα λένε του Κυριάκου, τα λέει ο Κυριάκο και όλοι αυτοί. Φοβάμαι, μην σιγά σιγά τα λένε και οι Σιριζέοι. Έχουμε πια καμιά αμφιβολία. Όχι, γιατί υπάρχει τέτοια ταύτιση που δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αμφιβολία τέτοια. Δεν μα έχει μείνει καμιά αμφιβολία πια, Απόστολε. Το θέμα είναι ότι τα περνάει με τόσο έξυπνο τρόπο και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μα άνε τέλο πάντων στα ψέματα. Τελικά ε, ε, είναι άνθρωποι σε απελπιστική κατάσταση. Εμείς από τη ΔΑΣΟΤΑ πιστεύουμε ότι πρέπει να τους συμπαρασταθεί όλος ο κόσμος γιατί η πλειοψηφία της, ΠΟ της ΠΟΕΟΤΑ ξύνει τα αφρύβια τη. Μήπω ξέρεις πώ θα γιορτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δύο χρόνια από το δημοψήφισμα και το σεβασμό της λαϊκής ετοιμογορία. Ναι, θα βρει όλους τους τοίχου που γράφουν, βασανίζομαι και θα γράψει από κάτω όχι. Ότι και καλά όχι, ήθελε, αλλά βασανίζεται. Δεν θα κάνει δηλαδή κάποια εκδήλωση κάποια γιορτή. Η μνήμη, Ε, ναι, το έχει τιμήστε όντως δύο χρόνια. Ναι, από εγώ λέω να κάνει μια έτσι θα ήταν, Στο ξέρω εγώ, Με video που ναι κι αυτή να χαίροτε. Αν πους λέπουμε και εμείς να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, παιδιά, μην παραπονιέσαι για τον εύκα, χορέυατε. Ναι. Να σου πω κάτι. Οπα, οπα, οπα. λίγο συβάσμος. καλή σπέρασας. γεια σας. ελινοφένια. ναι. μποράμε να μιλήσουμε τον κύριο αποστόλη; ναι, κύριο αποστόλη εσείς. να σας πω κάτι. Έ Θα σου πω κάτι, αυτά να τα πει στου φίλου του δεξιού που φοράνε γραβάτε, το παίζουν εθιγμένε. Εδώ είμαστε αριστερά, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που ξέρω να τα ξεχάσει. Τι είστε εσεί, αριστερά και σύριζα. Δεν πάει, πάει μαζί, αγάπη μου, δεν πάει, μη σε πικράνω. Δεν καταλαβα. Τίποτα, τίποτα, αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έτσι πάει. Εννοείται. Ναι, Ήπα μήπω. Είναι αυτό που λέμε αριστερά και κόλλη κατά μόλι λόγω τα εκεί πέρα θα δεις τι θα γίνει. Ανελοκνάτ ε όχι. Ανελοκνάτ. Δεν το αντέχω. Γιατί? Θα φαρμακωθώ. Είναι μήπως πρώην σύντροφη του Τσίπρα. Όλοι οι φίλοι μου που κάποτε στο σχολείο πουλούσαν εργατική αλληλεγγύη τώρα ξέρεις τι κάνουνε. Τι. χαρά είναι τα παιδιά. Ποιο δεξί δεν έχει. Το λέει και το τραγούδι γι' αυτό. Ποιο. Ε, αυτό πιλει πιο δεξιά δεν έχει. Τι είναι αυτό? Σκατά, ε. Είναι ναι, είναι αυτό που λέει δεύτερη φορά, δεν έχει... Δεν ξέρω ότι έχω πάθει Πανούσεις ξέρω εγώ, <laughs> από αυτές που δεν πιάνουν τις νότης και δεν μπορούν να τις πιάσουν εγώ Και τώρα που λέγει τραγούδια Να σου πω κάτι Αυτό το κάτι που θέλω Που θα με κάνει σαν σε θέλω. Σου είπα μια και Παρασκευή εκεί πέρα όντω δεν βάλατε κατάσληψη. Μετά την επόμενη Παρασκευή πάλι κατάσληψη. Έτσι την άλλη να πούμε να Kars Uti punder Stus mavrrus tichus Στου μαύρου στίχου και με στα τσακίδια. Ε, έχουμε καλοκαίρι. Θα κόψει τι μαρικιέ. Όπα, όπα, όλα να τα πούμε. Όλα να τα κάνουμε. Η μαρικία δεν κόβεται. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ήρεμα. Δεν κατάλαβα γιατί, συγγνώμη, άμα έρθει δηλαδή, το κουκουέ πάνω θα την κόψουμε. τη ματιά. Να ξέρω να μην ψηφίσω ποτέ, αγόρι μου. Μην τα δεν θα έρθει ποτέ το κουκουέ πάνω. Α. Και δεν θα έρθει με το άνθρωπο ψηφίσει ή όχι. Πότε θα έρθει. Άλλη ώρα.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 Τι ποτέ μαλάκα που μπαίνει ταυτόχρονα σε το μεσημέρι με μένα το βράδυ με την άλλη τριτζούλα. Δεν είναι ψέμα, δεν μα κοροϊδεύαν από μικρό. Εννοείται. Ποιο είναι το τραγουδί, Ο Μητσιά, ξέρω εγώ. Ω Παναγία μου. Ναι, αυτό λέγει, Α, θέσω, λέω και εγώ. Αν θε, σου λέω και μετά. Ε. Έλα να μου το τελειώσει. Του τρόλε μέσα εκεί πέρα Έχει δει κανένα δεξιό να διαμαρτύρεται Για το υπαρκτό πρόβλημα του σεξισμού Η δεξιοί καταρχήν δεν ξέρουν τι είναι σεξισμός Α, μπράβο Δεύτερο είναι δεξιά δεν τους νοιάζουν τα ίσα δικαιώματα Στα του! Λοιπόν, καταδικάζουμε τη λογοκρισία από όπου και αν προέρχεται, από όπου και αν προέρχεται, αλλά να θυμόμαστε και αυτό ότι δεξιότη δεν μιλάει ποτέ για σεξισμό. ξισμό. Εκαλαχιστήκαμε τώρα για το δεξιό. Ά. Ο αριστερό που αποκείται ότι μιλάει, αλλά βλέπει σεξισμό μόνο εκεί που του κάνουν αντιπολίτευση Πα, και του χαλάνε την διά, κυβέρνηση διά, και φοβούνται την καρέκλα μη χαθεί. Αυτό ο αριστερό τώρα το λέμε ακόμα αριστερό. Τέλο πάντων. Ά. Κάμα Ά, η λογοκριστή είναι πάνω από όλα στο μυαλό του. Δημοσιογράφει και όλε μέσα αυτού. Ε, άστο. Δεν το κλείνει μαλλιά. Έλα ρε αποστολή έρθει για πάντα Έλα Χθες τι έγινε με τον Τζακνί και που της λέει βούλος το της και σκασμός Από τη μία μπορώ να τον καταλάβω το ψυχισμό του Από την ε... άλλη όταν είσαι σε αυτή τη θέση ε οφείλεις να είσαι λίγο πιο εκρατείς Καλά, με συγχωρείτε. Ο διορισμένο τη ΕΡΤ τώρα ο Τσακνή που έχει γίνει η ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ τον... εγκλήμα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Αλλά και η μακρύ δεν αντέχεται. <συμφωνώ> Αυτό το πράγμα όπου πα μια ζωή Κωνσταντοπούλου και μια Ραχίλη μακρύ αντέχεται, δεν αντέχεται. Αλλά οφείλει, όπω σου είπα και πριν, οφείλει να είναι πιο συγκρατημένο. Α, μάλιστα. Δηλαδή, τι θε να πει ότι η Ραχίλη. Θέλω να πω, ρε μαλάκα ότι οφείλει να είναι πιο συγκρατημένο. Αυτό θέλω να πω. ρε Μαλακά, το κουκούκούκούκούκούκούκ. Αποστόλη. Εγώ μαλάκα λέω, εσύ όχι.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 Σαν το ρημωμένα Ξεχασμένα Αχ, ωραία, να το πάσαι με όμορφα... Τι να πεις μωρέ Που αντί να γλύψουν κομματικά αρχή Να μπουν στο δημόσιο φίλε Αγοράσαν τη δουλειά τους βάζοντας υποθήκη το σπίτι τους Κάντε μου στο διάλογο συνέχεια Περασπίσετε τα ταξίω τα... την ώρα Έκανες έκανες κι εσύ ένα τέτοιο Μας μια ζωή που αγοράσαν τη δουλειά τους Άις την αποδοχάμω Λοιπόν, 22 χρονών αμούστα παιδί, Εσύ? Α, αχάριστον Αντρέα Παπανδρέου. Αμούστα κόμμα μου, εσύ. Και τώρα πάρτα όλα, πάρτα όλα, όλα. Ξύλι, τα. <laughs> Κάντα κολλώμα, γουλομόρου όλα. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγε αυτό που θα σου έλεγα ότι κάνα πώ το λένε, πώ το λένε αυτό, feeling. 22 χρονών, αμούστακο παιδί που λε, χάρη στον Ανδρέα Παπανδρέα και τη μανούλα μου, τη χορεμένη. Αμούστακο με ζιβάκο ήσουν, α? Με, ε, Όχι, χωρί δεν με, βόρακα, ζιβάκο, με Λοιπόν, έγινα ιδιοκτήτη και αφεντικό. Και το πρώτο πράγμα που έμαθα στη ζωή μου. Να Στο φανάρι, λοιπόν, και το το ξέραμε όλοι ότι παίρνεσαι στα φανάρια. Το, ξέρα. Δηλώσου. το πρώτο πράγμα που λες έμαθα να ακούω τον πελάτη. Λοιπόν, εσεί οι δημοσιογράφοι, πρέπει να είστε τελείω ηλίθιοι. Διότι 62% επιβεβαιώνω, του. Το επιβεβαιώνω, επιβεβαιώνω, ναι. 62% ε, ε, ε, ψήφισε κατά τη Ευρώπη ουσιαστικά και κατά του Ευρώ. Και βγαίνεται τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Τα κεντρικά αυτά που ακούει ο περισσότερο. Εμεί δεν είμαστε κεντρικέ, είμαστε παράπλευρε. Όχι, Όχι, δεν μίλησα για σένα. και με Κεντρικά δελτία Ειδήσεων, γλύφετε του Γερμανού, γλύφετε το ευρώ. Καμία τι θα γλύψει το... με του Έλληνε που το χολημούτσιδε. <Το> <Ποιον> να γλύψει, <Το> αγάπη μου, είσαι δημοσιογράφο και η δουλειά σου είναι να γλύφει. Ποιον θα γλύψει τον Έλληνα που δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ούτε να σε διορίσει, ούτε να σε απολήσει, ούτε να σε επαυτώσει χωρί άδεια. Ε, όχι. Το, το Γερμανό, κατευθείαν στην πηγή. Γλύφει στην πηγή, ή θα γλύψει την κανάτα.